μόνο θα το διαπιστώσατε θα είμαστε λοιπόν παρέα μέχρι και τις 2 στην εκπομπή Radio τη Rezime με το Fragma γιατί μπορεί να μην ακούστηκε πριν αν και ξέρετε που έχετε συντονιστεί και ποιος κάνει την εκπομπή και ποια είναι η οικογένεια Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκομπή κουβέντες-γιάβκα είναι μέσω της εφαρμογής Wire, αν έχετε λογαριασμό, ψάχνετε το nickname στη γιαβκα μας κάνετε έτοιμα και τα λέμε στον αέρα. Και ο άλλος τρόπος είναι το email σας στην σελίδα επικοινωνίας ε, του RadioDregime στο website δηλαδή. Και σήμερα καταλάβαμε γιατί δεν πρέπει να μείνουν οι δράσει σε μια κεντρική μεγάλη δράση πριν από ένα μήνα και δύο μέρε περίπου, 14 Σεπτέμβρη. Γιατί πρέπει να συνεχίζονται, γιατί δεν τελειώνουν όλα με μια εντυπωσιακή πορεία στη συμμετοχή και σε ένταση. όπω βλέπουμε, η στατική επίθεση του κράτους, σε δομές, καταλήψεις και η στατική ε, του να προσέχεις ε, να δημιουργήσεις η παλιά δηλαδή στατική ήταν αρκετά από την ε, εποχή που άρχισαν να έχονται οι άνθρωποι από τις άλλες χώρες ε, τι χώρες στην Ελλάδα, κατά μεγάλους αριθμούς. η δηλαδή δημιουργέ ενό ε, πλαστού εχθρού ή η αποστροφη ε, του βλέμματος των ανθρώπων και της προσοχής σε άλλους εχθρού. Κάτι τέτοιο συμβαίνεται και δύο μήνες, αν το ότι το έχετε καταλάβει. Εγώ αυτό έχω αντιληφθεί. Αυτό λοιπόν, ε, πρέπει, το καταλάβουμε σήμερα, το έχουν καταλάβει όλες ότι ε, δεν μπορεί μία μεγάλη πορεία ή μία μεγάλη α, δράση να είναι το, ε, και το κεντράρισμα αφορά, όλα προς τα εκεί να κάνουν τη μεγάλη πορεία, αλλά και το αποκορύφωμα. Οι επιθέσεις δεν θα σταματήσουν από το κράτο, προφανώς δεν θα σταματήσουν αυτό το δείχνω, αλλά νομίζω ότι όλοι μας, όλες μας το γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσουν οι επιθέσεις σε δομές, ε, τώρα εντάξει έχουν βάλει ε, στη στόχευσή τους τις δομές στέγης μεταναστριών, μεταναστών και το συνεχίζουν. Όταν ε, θα μειωθούν οι αριθμοί των ανθρώπων που θα έρχονται στον ελληνικό χώρο για να βρουν μια για να διεκτικήσουν την ελπίδα στη ζωή σε άλλους χώρους προφανώς έχει εδώ και τέλος πάντων φύγει από την ατζέντα της επικαιροτητας τη πρώτη-δεύτερη-τρίτη θέση τότε θα παίξει άλλη προφανώς επικαιρότητα που θα εξασφαλίζει το κράτος και το δόγμα της ασφάλειας όπως είπαμε και προϋπλιακά που είχε και βεβαίως ε, θα κρατήσει το ενδιαφέρον των νηπικών ε, προς τα εκεί μετά τις μετανάστες, μετανάστες θα πάει προς, τα, προς το σύνελο του αναρχικού χώρου ίσως να αναβιώσει πιο έντονα και πιο θερμά το, η θεωρία των δύο άκρων ε, επί εποχή Σαμαρά ε, Τη ζήσαμε και επί η ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λίγο σε πιο μειωμένη ένταση. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε πιο πολύ την αποδόμηση πούμε, του αλφα-αλφα χώρου με διάφορες ε, τεχνικές, αφού προηγούμενος είχε φροντίσει να σαμποντάρει ε, τους ελευθεριακούς χώρους, ε, οικολλικές ομάδες και δράσεις αλληλεγγύης και ό,τι άλλο πεδίο ε, δραστηριοποιείται αλφα-αλφα χώρους και Λεψηρακούς χώρους γενικότερα είχε επικεντρωθεί εκεί και εντάξει το, η θεωρία των δύο άκρων ήταν λιγότερο σε ένταση, νομίζω ότι τώρα αυτό που μπαίνει μετά τις επιθέσεις στους ανθρώπους οι οποίοι ξεσπιτώνται από όχι τη βολή τους, γιατί από την αλήθεια δεν είχαν βολευτεί οι άνθρωποι, αλλά ήταν, ήταν μια προστασία, ήταν κάτι α πούμε από τις οβίδες της Συρίας που βλέπουμε τι συμβαίνει, ή το Αφγανιστάν, ή τα μαχαιρώματα και τις, τους στις χώρες τη βόρειας Αφρικής, στη λιβύη ειδικότερα ή και πιο κάτω προς την κεντρική Αφρική, η Κομγκόν, η Γυρία και, τα, και, και αυτές τις χώρες. Φύγαν άνθρωποι για να μπορέσουν να γλιτώσουν, να σώσουν τη ζωή τους προς τα εδώ είναι καλύτερα. Προφανώς, ας οι καταλήψεις θα με τον οποίο τρόπο, ας έτρεχαν. Νομίζω, λοιπόν, ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει μαζική αεπίθεση και στους πολιτικούς χώρους με διάφορους τρόπους, είτε με προβοκάτσεις είτε με ευθύνης επιθέσεις. Το θέμα τώρα ενώ βλέπουμε ότι στη Συρία οι Τούρκοι φασίστες επιτίθονται ε, στις αθώνες περιοχές της Ζοζάβα και δημιουργούνται ακόμα πλέον κύματα ε, προσφύγων ενισχύοντας την εικόνα της εμπόλεμης ζώνης που κάποιοι εξουσιαστές της διαχείρισης της νίνη εξουσίας ή ε, οι νη διαχειριστές της εξουσίας λέγανε πως Πλέον και στη Συρία δεν υπάρχει λόγο να θεωρούμε εμπόλεμη ζώνη. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ συνεχίζει το πόλεμο, αυτό που κάνει εδώ το κράτο είναι να κυνηγάει τους ανθρώπους, και ένας που του κατατρεγμένου ανθρώπου και να του βουντρουμιάζει είτε σε κλειστά στρατοπέδια συγκέντρωση είτε σε απαράδεκτα hot spot υποτιθέμενα κέντρα φιλοξενία. Ε, 에, τετραπλάσια και εξαπλάσια πούμε, σε, χορητικό, 에, σε πληθυσμό, από τη χορτικότητα. Και η αλληλεγγύη που δείχνει το ελληνικό κράτος με τους ανθρώπους εξαθλημόνους είναι αυτή. Κάθε πιθανή ε, στέγαση του ασφάλειά τους, ε, χώρο για να ζήσουν, έστω και πρόσχερο, να τον κλείνει, να τον εκενώνει. Ε, ε, να τον σφραγίζει με τσιμέντα και να μην βεβαίως ενδιαφέρει σε κανέναν και σε, από την ομάδα εξουσίας που διαχειρίζεται τώρα την κυβέρνηση στην Ελλάδα τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι βεβαίως υποτίθεται να θα σε διάφορες χώρες λοξενίας αλλά και στην Κόρυνθο που πήγαν οι κάτοικοι και κάτοικέ των πρώτων εκενέσεων e στην Εξάρχεια γίνεται μεγάλο χαμός με φασαρίες, με συγκρούσει Βέβαια όταν οι άνθρωποι μπολιάζονται σε τέτοιους χώρους η ανθρωπιά, ο ανθρωπισμός σταματάει και η επιβίωση βγαίνει προς τα πάνω με κάθε τρόπο έτσι. Προφανώ. Η βία είναι ο μόνος τρόπος επιβίωσης όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες. Και δεν υπάρχουν συνθήκε συνθήκες στην, εδώ στην Ελλάδα, στα κέντρο κέντρα φιλοξενίας ή στα, στα κέντρα, στρατόπεδα πούμε, και, το, και το άλλο είναι ανοιχτό κλειστό στην Ελλάδα και, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Απλά εδώ είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος που μένει λόγω του πρώτου σταθμού ε, της Οδύσσιας ε, προς την ελευθερία και τη ζωή. Αλλά είναι πραγματικά φοβερό ε, όταν βορβαντίζεται ας πούμε, η Ροζάβα που κάθε μπόλυμη κατάσταση δημιουργεί ανθρώπους ε, οι οποίοι ξεσπιτώνονται ξεσπιτωμένους ανθρώπους δηλαδή να εκενώνει, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας ηθικός δισταγμός ας πούμε ε, στο να εκενώσει μια προσφυγική κατάληψη ε, αυτές τις ώρες σας καλά δεν θα περίμενε κανένας και καμία να υπάρχει να πούμε την αλήθεια οπότε για, για μένα, αυτό που τίθεται ρε παιδί μου είναι αυτό που έβαλα σε κουβέντες εδώ. Μόνο μου τα έλεγα, μόνο μου τα ακούγα, αλλά δεν πειράζει και πάλι το ίδιο γίνεται τώρα. Ε, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία από κάποιον άνθρωπο που μα ακούει, οπότε, ε, μάλλον σε κονσέρβα θα τα ακούσετε περισσότερες και περισσότεροι. Ε, αυτό, που, αυτό που πρέπει να συμβεί είναι συνέχεια πίεση, συνέχεια πίεση, αλλά δυστυχώ. Οι δυνάμει των ανθρώπων που κινούνται σε αυτόν τον ε, χώρο, τον ΑΑ χώρο που είναι κατεξοχήν και πιο δραστήριο αλληλέγγυο, α πούμε, αλλά πιο δυναμικό όσον αφορά τι κινήσει αλληλεγγύη. Πάξει και αριστερέ ε, κάνουν ανοιχτέ, α πούμε, κινήσει Ωστόσο, οι περισσότερε από αυτέ, όχι όλε, οι περισσότερε από αυτέ είναι κυρίω Αθήνα για να διαφημίζουν τα πολιτικά κόμματα, είτε εξοκοινοβουλευτικά είτε κοινοβουλευτικά στα οποία ανήκουν. Τώρα, Εξωκοινοβουλευτικά είναι πολλά ε, και δεν, δεν υπάρχει κανένα κοινοβουλευτικό να λέμε και την αλήθεια. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι η πίεση πρέπει να συνεχίζει ε, και σε, σε κάθε επίπεδο. Σε, ε, αλλά η δυναμική, και οι δυ, ε, μάλλον οι δυνάμει, οχι οι δυναμική δυνάμει, θέλω να πω, είναι πολύ δύσκολο να αντεπεξέλθουν σε πιο συχνή βάση όσον αφορά την πίεση της δράσης κτλ. Παρ' όλα αυτά, μια κεντρική πορεία δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να αποτελέσει πίεση στο κράτος. Ή μια πορεία, ένα κάλεσμα το οποίο γίνεται από μια συλλογικότητα στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε ή στην Αθήνα και πάλι δεν, δηλαδή προφανώς και κάθε συλλογικότητα έχει την επιλογή και δεν μπορεί καμία και κανένα να τη αφαιρέσει πολιτικά να στέκει το δρόμο όπω θέλει. Εγώ θα καλέσω ρε φίλε, α και φίλοι ή συντροφέ ή Θα καλέσω και εσύ με καλύτερα να του πολιτικά θέλει να δράσει αλληλέγγυα. Ναι, προφανώ έτσι του Μιλάμε για ένα ευρύτερο όμω πλαίσιο το οποίο πραγματικά θα αποτελέσει πίεση πέρα από την πολιτική, το πολιτικό πόρταγμα μια πολιτική ομάδα που θα είναι να. Ε, βγει στον δρόμο να μοιράσει κείμενα και τα λοιπά που κάθε πολιτική ομάδα θα μπορούσε να κάνει. Δηλαδή εγώ θα έλεγα για να καταλήξω και να γίνω κατονοητός συντονισμός κινήσεων μέσα από μια ε, συντονισμένη κουβέντα και όχι συνέλευση ανοιχτή που εσοκλεί διάφορους και διάφορε και αρχίζουν να γίνουν τα κουμάντα ή θα πει θα κυριαρχήσει στις ένα συντονισμό κινήσεων εγώ θα λέγαμε και συντονισμούς ατομικοτήτων, ρε παιδί, Αλλά ατομικοτήτων. Όχι εκπροσώπων ατομικοτήτων. Συντονισμός συλλογικοτήτων πολιτικών μονών και συντονισμό ατομικοτήτων που θα μπορούσε να είναι στο δρόμο, ρε παιδί, Με, ταυτόχρονα τις ίδιες όσες και στις διαφορετικές περιοχές. Για μένα, ε, δεν αρκεί. Είναι καλύτερο, το καλύτερο ρήμα, ε, μόνο μία συλλογικότητα να καλεί σε κάποιο σημείο τη Αθήνα ή σε κάποιο σημείο τη Θεσσαλονίκη, άντε να ακολουθουν δύο, τρεις και ρε παιδί μου να είναι 100 άτομα που να αγγίζουν τα όρια τη συγγραφικότητα με την έννοια το τι αντιδράσει υπάρχουν στου υπηκόου και τι υπηκοέ που εγώ δεν τις έχω καμία επιστοσύνη τα έχουν πει αυτά. Ε, οπότε πιστεύω ρε παιδί μου ότι. Ένα συντονισμό δράσεων ας μην είναι στο ίδιο σημείο, ας μην υπάρχει ένα γενικό κάλεσμα στην καμάρα, ρε παιδί μου, ας πούμε. Ας υπάρχει, ας πούμε, ένα γελικό ένα κάλεσμα, ας στην πανεπιστημίου στα προπύλαια, ένα κάλεσμα στο σύνταγμα, ένα κάλεσμα στην ομόνη, ένα κάλεσμα στο θησίο. Μια που μιλάμε για Αθήνα. Ένα κάλεσμα στο Βενιζέλο, ένα κάλεσμα σε κάποιο άλλο σημείο στην Πόλη, ένα κάλεσμα στην Καμάρα, να υπάρχουν συντονισμένα καλέσματα, δηλαδή να υπάρχει μια συζήτηση, μια ανοιχτή γραμμή, χωρί τέτοια καλά να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πολιτικό πλαίσιο. Yeah. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί <abortion> αυτό και αυτό είναι αποδεικμένο στο παρελθόν. Μόνο με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι η πίεση θα αυξάνεται. Και μόνο να το πω έτσι, καλά, εντάξει, δεν ξέρω το καλύτερο, αλλά η η κίνηση που θα δημιουργείται στους δρόμους, η διακομή τη και το συνεχόμενο ε, τζετζελέο που θα δημιουργούν οι δράσεις μία από εδώ, μία από εκεί ανεβάζει ακούσια τη θεματική της αλληλεγγύης στην ατζέντα όλων των μέσων καθεστοτικών και ε, μέσων αντιπλεοφόρησης. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, δεν αρκεί αν Τίθεται τέτοιο ζήτημα, δεν το πιστεύετε. Ξαναλέω ότι το θέμα πολιτικά ή κάθε συλλογικότητα και κάθε δομικότητα να κάνει αυτό που πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει και μπορεί να πιστεύει κάποια συλλογικότητα και κάποια ετοιμικότητα, ότι να είναι μόνο στο δρόμο με μόνη τη συλλογικότητα και να κάνει την παράσταση σωστά. Και εγώ το πιστεύω ότι έχει σημασία. Πάρα πολλέ φορέ έχω τοποθετηθεί ότι εμεί θα κάνουμε αυτό. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι η συγκυρία που ζούμε τώρα είναι μια πιο επιθετική ε, έχει μια, ε, περιέχει, ε, περιέχει μια πιο επιθετική στάση του κράτους ε, απέναντι στι δομέ και είναι, είπαμε ήταν αναμενόμενο εντάξει, εγώ όμως απ' την άλλη αναμένα, ανα, ανέμενα συγγνώμη, να συσπυρώσει και ακόμα το αναμένω και είμαι σίγουρος θα γίνει αυτό, να συσπυρώσει κόσμο προς μία κατέμψη, όχι οπωσδήποτε κοινέ δράσεις ενώ ίδιο τόπο, ίδιο πλαίσιο αλλά συντονισμό, εγώ το αναμένω ακόμα αυτό. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι ο μόνος, μόνος δρόμος να απαντήσει ε, ο ελευθεριακός, αναρχικός αντιεξουαστικός ε, χώρος ε, να απαντήσει χωρίς να είναι ότι α, πρέπει να δώσουμε όπως δείτε απάντηση όχι, κανένα δίκιο. Να απαντήσει ενώ. Δηλαδή, γιατί όταν έχει επίθεση, αν μη τι άλλο, απαντά. Αν μπορεί. Αν μπορεί, την κουμπαντά και φεύγει, α πούμε. Ή, ή κάνει συμμαχίε όπω ε, οι άνθρωποι στη Ροζάβα, ε, τσαφτούν να κατνώνει κτλ. Ε, Βεβαίω, καμία σχέση. Ε, η εμβέλεια του ζητήματο εκεί, τη επίθεση, καμία σχέση. Απλά ένα παράδειγμα μπορεί να ήταν και άστροχο το ομολογώ. Ε, Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό, ναι, μπορούν να υπάρχουν συντονισμένα κινήσεις, ας πούμε, σε διάφορα μέρη της Αθήνας, διάφορα μέρη της Ανολίκης ή διάφορες πόλεις, κάτι σαν πανελλαδικά συνεχόμενα καλέσματα, ας πούμε, που δεν θα είναι συγκεντρωμένα, ας πούμε, σε ένα σημείο, αλλά θα είναι απλά ταυτόχρονη δράση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μπορέσεις να πιέσεις να βάλει τη δικιά σου ατζέντα, αυτό είναι ουτοπικό, δεν μπορεί να βάλει τη δικιά σου ατζέντα, το ξέρουμε, αλλά να σπρώξει την ατζέντα σου, τα προτάγματα σου, έστω και για λίγο, σφήνα σε ό,τι ακούγεται αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, είναι όντω κυνήγι των στοχεύσεων του κράτου, δηλαδή το κράτος επέλεξε να επιτεθεί στι δομέ καταλήψεων στέγη των μεταναστών μεταναστριών τρέχουμε από πίσω για αλληλεγγύη και κινήσεις στο κράτος, επέλεξες να κάνει αυτό, τρέχουμε από πίσω για απάντηση στην πούμε, τάδια κένωση τη κατάληψης ή στην τάδια δίωξη. Ε, πάντα τρέχει γενικός ο χώρος από πίσω και πάντα το ζητούμενο είναι να βάζει, ας πούμε, ε, την ατζέντα ε, ο ίδιος, ο, ε, οι ίδιοι άνθρωποι που κινούνται σε αυτόν τον χώρο μέσα της λογικότητάς τους, αυτομικά. Ε, υπάρχουν, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που μπαίνει αυτή η στην ταδια διωξη παντα τρεχει γενικος ο χωρος απο πισω και παντα το ζητουμενο ειναι να βαζει ας πουμε την ατζεντα ο ιδιος οι ανθρωποι που κινουνται σε αυτον τον χωρο μεσα της λογικοτητας τους αυτομικα υπαρχουν αρκετες περιπτωσεις που μπαινει αυτη η ατζεντα αλλά μπαίνει όσον αφορά δηλαδή ένα παράδειγμα ας πούμε, η ατζέντα της α, α, αντίστασης ας πούμε, και τη άρνησης στην εξουσία στους δρόμους με συγκρούσεις μπαίνει, μπήκε ε, με όλες τις προβληματικές που έχει γιατί μπορεί και 56 6 συγκρούσεις να έχουν γίνει ας πούμε, με ανθρώπους οι οποίοι προφανώς απλά θέλουν να ζήσουν εμπειρία χωρίς ένα πολιτικό πλαίσιο και 5-6 συγκρούσεις οι οποίες, ας πούμε, είναι πολύ συνοποιημένη η δράση, στο ε, στοχεύει κάπου και προσπαθούν αυτοί να έχουν και συνέχεια. Ε, αυτό λοιπόν μπαίνει σαν, ε, α, σαν ατζέντα, πίεση, έτσι, και δηλαδή, ας πούμε, όταν ρωτάει κάποιος γιατί επιτέθηκε, γιατί είναι μπάτσος, είναι κράτος και θα το επιτεθώ. Αυτό είναι μπαίνει, ατζέντα από δικιά σου πλευρά. Ωστόσο, αυτό ε, επικεννωνείται σαν ατζέντα και σαν θέμα μεταξύ μας, γιατί μεταξύ ε, α, των υποκειμένων που αποτελούν τη δημόσια, ευρύτερη δημόσια σφαίρα, Δηλαδή, α πούμε, την κοινή γνώμη, την περιβόητη, τη σκατένια, είμαι, τη χεραγωγημένη κοινή γνώμη, Τη ατζέντα που έχει βάλει εσύ μπαίνει σαν ε, λάσπηγη προπαγάνδα και ό,τι άλλο χτίσιμο μπορεί να σου ρίξει εξουσία στην πράξη σου. Ε, το ότι μπάχαλοι επιτεθήκαν και σπάνιε περισσοίε του κόσμου και... Χρόνια, δεκαετίε τα ακούμε αυτά. Εγώ ήμουν 15-13 χρονών και φοβόμουν να βγω σε εξάρχη γιατί τα ίδια άκουγα. Τα ίδια πράγματα άκουγα. Λοιπόν, τέλο πάντων, βάζει την ατζέντα έτσι. Αλλά πρέπει να περιμένεις ότι θα διαστευλωθεί και αν τη δεκαετία του 80 υπήρχε μόνο μια πηγή προπαγάνδας και χειραγώγησης τα κρατικά κανάλια που πρέπει να ήταν και πολύ πιο ισχυρή έτσι Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές πηγές που αφιάνουν ε, που ίσως όσο πιο πολλή προπαγάνδα πιο πολλή πομπή προπαγάνδας ίσως τόσο πιο μεγάλο το μήνυμα του δεν ξέρω, μπορεί να μην και έτσι Πάντα λοιπόν την ατζέτα που βάζανε ο αρχικός χώρος, φρόντιζε εξουσία το κράτος τα αφεντικά, να διαστρεβλώσουν και να την παρουσιάσουν με το δικό του τρόπο. Ε... Για να συνεχίσουμε εκεί που είμαστε, θεωρώ λοιπόν ότι το σημερινό, η επίθεση στις δύο καταλήψει στο όνειρο και στην συγγνώμη για <συγνώμη> το και το κενό στη Θεραικούπι, ναι και στην άλλη κατάληψη στη διασταύρυση Θεμιστοκλούς και Ρησού που δεν γνωρίζω το όνομά της. εγώ δεν την γνωρίζω, προβεί να την ξέρετε εσείς ε, αυτή η κίνηση αποδεικνύει μόνο αυτό ότι η επίθεση του κράτους ξεκίνησε θα συνεχιστεί ίσως να τελειώσει ε, με το πεδίο των εκκενέσεων των καταλήψεων στέγη των μεταναστών και να επεκταθεί σούμε, προς άνοχη και Επιθέσεις μπορεί να είναι όχι μόνο σωματικές μεγανοχημικά, μπορεί να είναι επιθέσεις, ας πούμε, προβοκάτικες, συλλήψεις, χάρη κοστέσεις, που είναι προφυλαξιμένος επειδή έκλειψε, πούμε, 180 ευρώ αξία, ας πούμε, και τέτοια. Η επόμενη, προφανώς, ας πούμε, η ε, στόχευση του κράτου είναι ο πολιτικό αντίπαλο του κράτου. Δεν υπάρχει άλλο πέρα από τον αναρχικό ε, χώρο σούμε, και τα πολιτικά προτάγματα που φέρει αυτό ο χώρο σε δεκαετίε, διαχρονικά κτλ. Ε, αυτά προ το παρόν. Ακούτε τον Jim Φράγμα στην εκπομπή Google στη Γιάφκα. Αν είστε κάπου εκεί έξω και ακούτε, στείλτε τα μήνυμα να το καταλάβουμε κι εμεί. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και θα τα πούμε σε λίγο. Πώ ε, σήμερα ήταν και προγραμματισμένη να γίνει ανοιχτή συνέλευση η έκτακτη βεβαίω, και μετά μικροφωνική στην πλατεία 6 η ανοιχτή συνέλευση ήταν ε, δεν ξέρω αν ήταν 6 ώρα η ανοιχτή συνέλευση ή ήταν η μικροφωνική στην πλατεία εξ αρχαίων πάντως ε, ήταν ω απάντηση στις σημερινές εκεινώσεις που τον καταλήψαν όνειρο και αίρος στο και βεβαίως όπως και στη συνεχιζόμενη εντυνόμενη εξαρτικοποίηση κατατοχή των εξαρχείων που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ πολύ σημαντικό, πολύ, πολύ πολύ σημαντικό το τονίζω αυτό, ότι υπάρχουν συνεχόμενες δράσεις ε, και κατά του σεξισμού και της αδειωτικής κατοχής θα έλεγα εγώ, ας μίσω είναι αλλά έτσι τη βιώνω εγώ στο μυαλό μου των εξαρχείων από πρωτοβουλία ε, σύντροφισών στους δρόμους των εξαρχείων πριν από περίπου 3-4 μέρε Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και λιγότερες. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κρατήσω ονόματα. Αυτό είναι το κακό μου. Και μερομηνίες το έχω λίγο δύσκολο. Ε, ωστόσο, αυτό που έχει σημασία όμως στην κουβέντα που σας λέω τώρα είναι ότι υπήρξε παρέμβαση ε, στους στρατοκρατούμενους, στρατοκρατούμενους, μπατσοκρατούμενους, που όπως θέλετε, πέστε το, δρόμους των εξαρχείων ε, και βεβαίω δεν είναι επειδή το έκαναν εκείνε, αλλά γενικότερα που υπάρχει κίνηση και δράση. Α πούμε, τώρα έγινε αυτό. Η απάντηση με μικροφωνική, από Όχι, δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα. Όχι, προφανώς. Το ότι κινείσαι, κινούμαστε, κινούνται οι άνθρωποι, είτε σε εξερχέ είτε οπουδήποτε αλλού, αυτό έχει αποτέλεσμα το ότι κινούνται και ότι, ρε παιδί μου, το πω έτσι και πιο δρομικά, ας πούμε, δεν μασάμε, αν και δεν μου αυτό το πράγμα, να το πω έτσι να μην κάνόμαστε, είναι σημαντικό. Και για μένα, οι επόμενες μέρες μπορεί να μην έχει κάθε μέρα από μια έτσι τέτοια παρέμβαση, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει κίνηση στον δρόμο, ρε παιδί μου, παρέμβαση. Διότι αυτή η ηρεμία, αυτή σε εισαγωγικά κάθω προεπισμό προεπισμός και αυτή η επιστροφή σε εισαγωγικά στην κανονικότητα κλίντας εισαγωγικά που θέλει να κάνει το κράτος έτσι ώστε να κρατήσει μια ήρεμη και να ξεκινήσει να παίζει η επένδυση με τα ακίνητα που έχουν εγκαταλειφθεί, να παίζει το μετρό, να ξεκινήσει να φτιάχνει το Airbnb, να φέρει κάνα φράγκο στου κατοίκου και να πουλήσουν και να... Σπιτιά αύριο και μεθαύριο, α πούμε, στα μεγάλα κεφάλαια που θα σκάσουν, δηλαδή όλα αυτά όλα αυτά προϋποθέτει μια ηρεμία στην όλη ιστορία. Από την άλλη, εγώ έχω και ένα ενδιασμό, διότι πιστεύω ότι και διαχρονικά το πίστευα αυτό, είναι πολύ δύσκολο να ελέγξει έναν χώρο, αναρχικό χώρο, ειδικότερα έναν πολιτικό χώρο που είναι ο μοναδικό αντίβαλο, μάχημο πολιτικό αντίβαλο, okay, ε, όταν είναι διασκοπισμένο. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί όντω. Ε, ε, έχει ένα σχέδιο του centrifugation το εκ... και του κράτο και του εκπολιτισμού σε εισαγωγικά τώρα έτσι. Έχει ένα αλφα σχέδιο. Κυρίως είναι για μένα αυτό που συμβαίνει είναι ότι θα σας τσακίσω επειδή είμαι πιο μάγκας από εσά και επειδή είμαι το κράτος και δεν ανέχομαι να με καταλύεται. Δηλαδή είναι πιο πολύ αυτή η σκατομαγκιά του κράτου και της επιβολής του νόμου και αυτή η ε, μαλλικία που έλεγε ποιος ήταν αυτός που έλεγε το ηθικό και νόμιμο ο Καράφλας της, της Δημοκρατία. Mm -hmm. ναι, αυτό τώρα, ξέρετε, ποιος το ο ψηλός, ο που δεν είναι τώρα ούτε καν Λοιπόν, αυτό είναι κυρίως. Βεβαίως είναι τα φεντικά που θέλουν να βάλουν χέρι με το δικό του τρόπο εκεί, έτσι. Ε, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι... Ε, για μένα εντελώς σίγουρο ότι αυτή η γειτονιά των Εξαρχείων, η ιστορική γειτονιά των Εξαρχείων, θα εξαλειφθεί με τη μορφή, δηλαδή θέλουν να την τελειώσουν με ε, τον πολιτικό του χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι σας λέω, δηλαδή φανταστείτε, ας πούμε, πω, συγγνώμη, τι είναι πιο δύσκολο, να μπορέσεις να ελέγξεις Πέντε δράσεις που θα γίνουν στο ήλιον, στο κερατσίνι, στο Βίρονα, ταυτόχρονα, έτσι. Άντε, όχι ταυτόχρονα, με διαφορετικές μέρες. Ε, Πού υπάρχουν στους λογικότες. Στα πετράλωνα, στο εγγάλαιο. Στο... Λοιπόν, πώς μπορείς να ελέγξεις, γιατί αυτό που πονάει για μένα το κράτος είναι περισσότερο ελεγξει γιατι επαφή που ποναει για μενα το κρατος ειναι περισσοτερο η διεπαφη που γινεται στι παρεμβάσει στις γειτονιάς, με τον κόσμο, που ο κόσμος... Στα παλιά σου παπούτσια σε έχει γράψει, μέχρι τώρα αυτό δηλώνει, έτσι. Ωστόσο, το κράτος τον ενοχλεί να κυκλοφορεί σε γειτονιά αχαρακτήριστη. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή, αν φύγει από εκεί ο κόσμος και αρχίσει να παρεμβαίνει σε γειτονιές, είναι πάρα πολύ μεγάλη ζήμια για το κράτο. Δεν νομίζω ότι θα θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο. Θεωρώ, λοιπόν, ότι θα, κρατήσει, θα προσπαθήσει να βγάλει και από εκεί κέρδος, ήδη το κάνει αυτό με κάποιο τρόπο με το uh, Airbnb, τα αφεντικά και όλα αυτά, ας πούμε, θα προσπαθήσει να κρατήσει την ιδιομορφία σε εισαγωγικά για το κράτο που έχει για πολλέ φορέ πει για τα εξάρχεια έτσι όπω είναι, όχι ακριβώ έτσι όπω είναι, λίγο πιο ελεγχόμενη και δεν θα την εξαλείψει, α πούμε. Δηλαδή, θα θέλει ρε παιδί μου, ας πούμε, να υπάρχει μια-δυο συγκρούσει κανένα πεντάμινο για να κρατάει την ιστορικότητα, πούμε, τα... για να μαζεύει σαν το μέλι, θεωρώ ότι λοιπόν το κράτος δεν θα, ε, ε, θα ισοπεδώσει, να το πω έτσι, ε, μεταφορικά ε, τα έξαρχια Γιατί δεν θα μπορέσει να λέξει όλο το χώρο. Ε, και πιστεύω για μένα το πιο επικίνδυνο είναι αυτό. Να μπορούσε να η δυναμική η οποία συσσωρεύεται στην ιστορική πολιτική η γειτονιά των εξαρχείων, διαχρονικά η ιστορική και πολιτική, να μπορέσει να διαχειριθεί μέσα στην Αθήνα. Αυτό μια φορά έγινε το 2008, στο Δεκέμβρη, και τα είδαμε τι πήγαν να γίνεται. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, την οποία ε, καλός ή κακός, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω να το πω, Αποφεύγει γενικώ να κάνει συλλογικότητε και ατομικότητε σε συνελεύσει, να μπει και σε ένα θέμα, δηλαδή την οριζοντίωση τη δυναμική και την εξάπλωση, ας πούμε, ξέρω εγώ. Με το, δηλαδή, ας πούμε, να μην φεύγει, α πούμε, πούμε, ε, ε, πούμε, από την πού Νίκαια, να μην φεύγει από την Καλιθέα, Πολύ τυχαία παραδείγματα. Να μην φεύγει, πούμε, από τώρα, πιο έτσι, από τον Άγιο Στέφανο. Ε, λίγο δύσκολο αυτό. Τι να κάνεις τον μέσα στην δυναστική τάξη εκεί, ε, για να κατέβεις ας πούμε, στα εξάρχεια, για να κατάλαβεις. Εντάξει, προφανώς, ας πούμε, ο, ο νεαρός χρονο και οι νεαροί 15χρονοι, που πιστεύω ότι σε σχέση με τη δεκαετία του 80 που την έζησα εγώ, είναι πολύ πιο βαθιά πολιτικό υποκείμενο από ότι ήμασταν εμείς, ας πούμε, ε, Πολύ πολλοί παιδάκια, παιδάκια την εποχή εκείνη. Ε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πηγές ενημέρωσης και διαμόρφωση γνώμης. Δηλαδή τα 15χρονα και τα 10χρονα του τότε, του 80, ε, τρώγαν φοβερή πλήση κεφάλου με δίλεπτη αναφορά α, σε τι γινόταν στα εξάρχεια και με τον γνωστό τρόπο ε, τα κάψαν όλα και τα λοιπά και αυτά. Και η υπόλοιπη ε, πληροφορία που λάμβαναν ε, ήτανε παιδικά, ήταν κάτι ο, ε, ο, ο υπότιτλο ασφάλτου. Δεν υπήρχαν και υπήρχαν κάτι α πούμε προπαγανδιστικά, πολιτικά, ε, δύο ώρα τη ντοκιματέρ τη κρατική τηλεόραση. Πού ρε παιδί μου, α πούμε, ξέρω εγώ, θα, πιάνε, θα πιάνε το κουκουέ, θα τον έβαζε πάνω, ή θα έπιανε τη χούντα, α πούμε, ξέρω, και, θα, και θα έλεγε του φασίστε κτλ. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε στο, στο καντράν, δεν υπήρχε στο παιδί πε, στο, στο πλάνο, κάτι άλλο να ακούσεις, αν ήθελες να ακούσεις τη δεκαετία, έπρεπε να πας μόνος σου ή μόνη σου στα εξάρθεια και να συναναστραφείς και να μάθεις. Τώρα δεν χρειάζεται αυτό να το κάνεις. Μπορείς να μάθεις από άλλες πηγές, αλλά το να επικοινωνήσεις, να πεις πέντε κουβέντα από κοντά... Είναι ακόμα καλύτερο. Τώρα δεν χρειάζεται να πα εξάρχησε να πει πέντε κουβέντε από κοντά. Ωστόσο η ιστορικότητα σε ρελκύει και είναι, είναι λογικό να θέλει να πα και να ζήσει αυτή την ιστορία. Την ιστορία λέω, την, την εμπειρία ε, και τις διαπαφή και τις συζύμωση και όλα. Αλλά σύντομα μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν άνθρωποι που και στη γειτονιά σου μπορούν να δημιουργήσουν πέντε εδώ μέσα. Ε, και είναι ακόμα πιο δύσκολο και ίσως και αυτό να είναι ένα ανασταλτικός παράγοντας για να κάνει κοινωνιά. Είναι ακόμα πιο δύσκολο με το κρυφό φασισμό που κρύβει, κρύβεται σε κάθε διαμέρισμα στις πολυκατοικίες και το σεξισμό. Είναι ακόμα πιο δύσκολα, ποτέ δεν είναι ποτέ, τίποτα, μάλλον δεν είναι ακατόρθωτο. Για μένα, ας πούμε, σαν βίωμα, λέω, το, αυτό που έγινε στον Κορδαλό και στη Νίκηα δημιουργηθήκανε μέσα στην πιο άσχημη συγκυρία πριν από χρόνια, το 2011 και το 10 δύο συλλογικότητες, ένα το μοντάνια και ένα το Μπλόκο τότε, δύο συλλογικότητες πούμε, ελευθεριακές και αναρχικές, στην πιο δύσκολη συγκυρία, στην άνοδο των φασιστών ναζί και στο ξεκίνημά τους να επικρατήσουν στις δυτικές συνοικίες του Πειραιά. Κι όμως, σε αυτή τη άσχημη συγκυρία έδρασε το αντιφασιστικό αντανακλιστικό των ανθρώπων από κάτω και δημιουργήσαν διευθυντικές ηλικότητες. Οπότε, λοιπόν, τίποτα να καταορθούν. Μπορείς ή τον Γιώργος να κάνεις. Άρα, λοιπόν, κάποτε δεν είχες την αυτήν την Ήταν λίγοι οι άνθρωποι που μιλούσαν με πολιτικό λόγο και τα βιβλία τα οποία κυκλοφορούσαν τα περισσότερα ε, στα εξάρια πάνω που ιότησαν, οπότε θα έπρεπε να πα επάνω για να αγοράσει. Α πούμε από τον ελεύθερο τύπο καλή ώρα. Ε, ήταν πολύ δύσκολο να επικοινωνήσει στη δεκαετία του 8 και στη δεκαετία του 90, ακόμα πάλι. Δεν έχει σημασία που ήταν λίγο πιο μετά. Ήταν και τότε ακόμα δύσκολο, α πούμε. Από το 2000 και μετά που άνοιξε το διαδίκτυο κτλ. Και, και γενικότερα άνοιξαν το μυαλό των ανθρώπων, α πούμε, είτε κλείσανε, μπορεί να το πει και αυτό, τα πράγματα έγιναν πιο απλά ως διαδικασίες για να έρθεις κοντά στην γνώση, να μιλήσεις και να μάθεις. Και κάπου τώρα, ας πούμε κοντά στο 2020 πια, δεν είναι απαραίτητο να είσαι στα εξάρχεια για να πολιτικά δραστηριοποιηθεί και να θεωρήσεις αυτός πολιτικό υποκείμενο. Αυτά τα λέω όλα, διότι θεωρώ ότι η κουβέντα για τα εξάρχεια Καλό είναι να γίνει κάποια φορά και καλό είναι να το δούμε πώς μπορούμε άνθρωποι που πηγαίνουν στα εξάρχεια και νομίζω ότι γίνουν κυρίως στις νεαρότερες ηλικίες γιατί οι μεγαλύτεροι έχουν τραβηχτεί προς τις ζωνιέ να κάνουν εκεί πράγματα με εγχείρηματα άνθρωποι που έχουν από άλλες περιοχές θα μπορούσαν να κάνουν πράγματα στις ζητονιές τους Συντονιστικά και συνδυαστικά με όσα συμβαίνουν στο κέντρο της Αθήνας ας πούμε αυτό θα ήταν μια πολύ επικίνδυνη τροπή για το κράτο. Δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί με τίποτα. Και μάλλον θα είχαμε πολύ περισσότερες ε, διώξεις, αγωνιστών, αγωνιστριών ε, και δεν συμμαζεύεται, ας πούμε. Ακούτε τον ε, Jim Fragmas, την εκπομπή «Κουβέντες Γιάφκα». Τα λέμε εδώ. 10 με 12 έχει αλλάξει η ώρα, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Ωστόσο, ε, αν χάσετε την εκπομπή και τον οποιοδήποτε λόγο, α πούμε, 10 η ώρα ακόμα είναι πλέον μια δραστήρια ώρα. Είναι μια δραστήρια ώρα το 10 το βράδυ. Κάποτε 10 το βράδυ ήταν σχεδόν ε, φάμινο με ύπνο. <laughs> Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω. Αλλά τώρα είναι μια ακόμα δραστήρια ώρα. Ε, οπότε λοιπόν, αν διχάστε, επειδή έχετε κάτι να κάνετε, δουλεύετε κτλ. Και, και θέλετε να ακούσετε βασικά, παίζετε στο καπάκι ε, 12 με 2. Δηλαδή. Το αρχείο της ηχογράφησης ε, παίζεται ακριβώς στο λεπτό μετά, 12 με 2, οπότε είναι σαν να ακούσατε πούμε, την ίδια στιγμή. Ε, ο τρόπος επικοινωνίας είναι το Wire. Ε, το Wire είναι ένα μέσο επικοινωνίας ε, σαν το Skype, αλλά είναι, έχει πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια. Ε, είναι κρυπτογραφημένη εφαρμογή. Και τέλο πάντων, για να μην διαφημίζω τώρα και τι χαζομάρε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε και να μιλήσουμε live στον αέρα, και έχετε λογισμικό στο Wire, το W-I-R-E, e μπορειτε να βρείτε το nickname τη εκπομπή που βγαίνει στη Γιάβκα, να μα κάνετε ένα αίτημα και να μιλήσουμε στον αέρα. Βέβαια, υπάρχει ο πιο απλό τρόπο που δεν έχει να κάνει με συνομιλία στον αέρα, είναι το email σα στη σελίδα επικοινωνία του Radio και εμεί το διαβάζω αν το θέλετε ε, και ε, αν το θέλετε ή όχι. Μετά από εκεί παίζουν και τα μηνύματα σε πιο έτσι, άλλο ανεπίσημο επίπεδο. Ε, ε, δηλαδή, σε κανά social ε, media κτλ. Όπου έχουν μπει ανακοινώσεις ότι ξεκινάει η κουμπή κτλ. Λοιπόν, να μην σα κουράζω άλλο προς το παρόν. Κάνω ένα πεντάλιο, έτσι με μουσικούλα και να τα πούμε σε λίγο. Με μόνο ότι στην Καμάρα, στην Θεσσαλονίκη έχει εναρτηθεί ένα πολύ μεγάλο πανό ε, αλληλεγγύη ε, στους μετανάστες και μετανάστριες ε, που έχει καλύψει όλο το σημείο εκείνο το, το γνωστό της καμάρα, αυτό, την πύλη που μάλλον έχει πάρει και το όνομα Μήνυμα και ανή, ίσως να είμαι λίγο ανιστότητος και <laughs> να μην... Ε, δεν θέλω να που κάτι άλλο που δεν ξέρω ε, τέλος πάντων ε, είχε καλεστεί αυτό το πανό ε, μπήκε κατά τη διάρκεια συγκεντρίας ε, σε μετανάστες και μετανάστριες ε, που είχε καλεστεί από συλογικότες ε, για να δω είχε ήταν ε, από το ε, ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο από την ελευθεριακή πρωτοβουλία Θεσσαλονίκη, ε, από το μαύρο κόκκινο ε, και να δούμε άλλο. Ναι, Αυτέ τι τρει βλέπω και από ατομικότητε προφανώ, α πούμε, συντρόψει σύντροφου. Ένα πολύ μεγάλο λοιπόν πανό, έχει κρεμαστεί. Ε, τι λέει, να το διαβάσουμε κιόλα. Φαντάζομαι να το έχετε δει, απλά να σα το πω τώρα, δεν πειράζει. Να έχουμε να λέμε κάτι. The Greek state, murders, migrants, ε, Φυσικά μην μπορώ να το πω Δεν γίνεται να σας το πω Διότι είναι τσαλακωμένο Και τα αγγλικά μου είναι και τα καλύτερα στον κόσμο Οπότε είναι που είναι Αν έχει τσαλακωμένο το πανό Να περιμένω να ψήξει, να ισχύω Και να σας το πω μετά το θέλ, Αστείο ήταν Να δω κόσμο θες, σκέψη δεν έχω σου ενοχέ να κλείσω εδώ δεν που είναι Uh, the Greek state murders migrants at Kos and camps at its borders on highways by depriving them of healthcare service, solidarity to migrants. Uh, Αυτο γράφει το πανό. Ελπίζω. Εντάξει, παιδί μου, είναι πολύ μεγάλη σηκατοψυχία, ας πούμε, να κοινώνεις... Ε... Να, άντε, αίτια, πούμε, για τα μάτια του κόσμου... Να σου πω εγώ τώρα τι θα ήθελα να κάνεις, τέλος πάντων... Να καίνωσε τι καταλήψει δηλαδή, για Πας και τις σφραγίζεις με τις Μέντο, για να είσαι αποτελεσματικός έτσι δεν είναι... Α, μπορείς, κατούλεγα... Τέλο πάντων... Α, ε, ε, συνεχίζεται ε, κάτι άλλο τώρα. Συνεχίζεται ο, χαμός, ο κακός χαμός στη Βαρκελόνια, αν έχετε ε, δει τι συμβαίνει. Ε, με την, ε, μετά την φυλάκιση των 7 αγετών της, ε, των αυτονιμιστών, όπως λέγονται στα μουμουέ; ε, συγκρούσισε όλο το βράδυ χθες αρκετές συλλήψεις, πολύ τραυματισμοί και κυρίως τραυματισμοί μπάτσων και σφοδές συγκρούσει, όπως είπαμε και χθες πλέον όσοι είναι στους δρόμους και όσοι είναι στους δρόμους δεν έχουν το μυαλό τους καταρχήν να διαφυλάξουν μια διαδικασία που ήταν αυτή του δημοψηφίσματο για την ανεξαρτησία, πούμε, της Καταλωνίας εκεί που κακάνε, ας πούμε, υπομονή και δέχονταν τους επιθέσεις των μπάτσων για να μην χάθουν οι κάλπες και τώρα στους δρόμους επί τούτου, για να συγκρουστούνται οπότε τα πράγματα για τους Ισπανούς μπάτσων είναι πολύ πολύ δύσκολότερα και γενικότερα για το για τις ολοκληρωτικές μεθόδους των Ισπανικών Αρχών να φυλακίσουν, ας πούμε αυτό, σας το λέω έτσι, δεν δίνω κάποια αλληλεγγύη, απλά το λέω κυκλοπαιδιακά. Να φυλακίσουν ας πούμε η ηγετικά στελέχη ε, από ένα κόμμα Ή μια τάση ρε παιδί ας πούμε, από... έχει γίνει μόνο με την ΕΤΑ, με τον ΉΡΑ και πουθενά άλλου, δηλαδή που δεν ήταν κόμματα έτσι, ήταν ένοπλες οργανώσεις, δεν έχει γίνει πουθενά σε καμία ευρωπαϊκή χώρα, μόνο στη Χούντα, ας πούμε, είχε γίνει τις 7 ε, τις τη, τη, ετειές της Χούντας στην Ελλάδα. Ε, και, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας κακός χαμό όλοι οι, δρόμοι, οι κεντρικοί δρόμοι, εξελίσσονται ε, οδομαχίες, κατάληψε το αεροδρομίο εχθές, πάρα πολλοί κόσμο στο αεροδρομίο, πάρα πολλοί κόσμο στο αεροδρόμιο, δηλαδή, είναι ένα σκηνικό που θυμίζει πολύ, σε συμμετοχή και μαζικώνται το Hong Kong. Ε, στη Βαρκελεόνι. Ε, ναι. Πήγαμε λίγο από το ελληνικό στίχο, πάμε στο ξένο στοίχο και λίγο με άλλη, ε, άλλο είχος μουσικής ε, για τη συνέχεια. Ε, α, ο, αναμένουν, τώρα να περάσουμε και στο θέμα της, της Συρίας, αναμένουν ε, όλες, ε, όλη την εξέλιξη της ε, μετωπικής σύγκρουσης που πάει να συμβεί της Συρίας με την Τουρκία. Εν τω μεταξύ ο Τραμπ Τραμ, ε, λέει διάφορα, διάφορες δηλώσει οι οποίες ας πούμε, έχουν κουφάνει πολύ κόσμο. Ε, γιατί να λέει άλλο προς άλλο πράγμα γενικότερα μια στηρίζει τον, τον Ερντογκάν λέγοντα ότι είναι θέμα ε, της Συρίας να αντιμετωπίσει τους Τούρκους μια ας πούμε, τους λέει θα τους επιβάλλω κυρίως σε καταστρέψει την οικονομία σας μια δεν θα, πέρασουν, δεν θα πάρω τους, ε, τις μονάδες στρατού από τη Συρία θα τι κρατήσω μια τι παίρνει τέλος πάντων ε, αυτό είναι το ένα κομμάτι που αυτή την τεραγελαφικότητα τη, τη, τη, τη, τη, τη την πληρώνουν σε ζωέ οι άνθρωποι που κατοικούν στι αυτόνομε περιοχέ τη Ροζάβα. Τώρα, αυτόνομε, νομίζω ότι αυτό σε λίγο δεν θα το λέμε από τη στιγμή που έγινε η συμμαχία με τη Δαμασκό και τη Συρία και τον Ασάν. Η αυτονομία μάλλον δεν θα υπάρξει. Τουλάχιστον έτσι όπω ε, τη να την ακούμε και να την διαβάζουμε ε, πριν ε, γίνει η των Τούρκων φασιστών. Γενικότερα, μια εικόνα θα σας δώσω που μπορεί να την έχετε ακούσει κι εσείς. Ε, ο Συριακός σταθμό είναι στην Μαμπής και στο Κομπανί. Οι Ρώσοι αναλαμβάνουν να επανδρώσουν τις βάσεις, ας πούμε, που άψαν οι Αμερικάνοι. Ε, <κοί> έχει, πόρο, έχει, ε, δεν έχει πλάκα. Είναι τραγικό ο Νεντανιάχου να, να κάνει δηλώσεις ε, στήριξης, στη Συρία. Επειδή ο Ορτογάν είναι εχθρός του, είναι τραγικό αυτό Έχει γίνει και αυτό ε, Και βεβαίως οι Κούρδισσες και οι Κούρδοι να πολεμούν με λίσα στη Ράζ Ελάμ ε, Ράζ έτσι λέγεται, δεν τη λέω σωστά, ποτέ δεν μπορούσα να πω Σωστά 5 ενόματα, τέλος πάντων Του περνάμε σε μια κομική περιοχή Η οποία, η οποία ε, Γίνεται πραγματικά μεγάλες σφοδές μάχες ε, Και στις οποίες δεν έχουν εμπλακή ε, η στρατιωτική του Συριακού Στρατού, του ΑΣΑΝΤ <coughs> Να δούμε, βασικά το θέμα είναι ότι επίσημα οι Μονάζες Προστασίας ε, Πολιτών, οι UPG, ε, ε, Κούρδικούρδισσες έχουν αναφέρει ότι μέχρι τώρα υπάρχουν 200 ε, απώλειες ανθρώπων ε, από μάχημους και άμαχους ανθρώπους μαζί για να δούμε τι γίνεται εκεί. και σύμφωνα με το παρατηρητήριο, παρατηρητήριο ε, στη Συρία, των αυτοποίητων δικαιωμάτων ε, υπάρχουν, ε, επαληθεύουν αυτόν τον αριθμό περίπου και λένε ότι αντίστοιχα από τις τουρκικές φασιστικές δυνάμεις ε, που κάνουν, ε, προελάβουν προς, τη, προς τον Εφράτη και πέρα τον Εφράτη είναι περίπου 100-150 ε, σκοτωμένοι είτε από τους μισθοφόρους Σύριους που αντάρτες τη Συρίας υποτιθέμενος που υποστηρίζει η Τουρκία είτε στρατιώτες της Τουρκίας. Θέλω να στείλω το χαιρετισμό μου ε, σε μια φίλη που μιλάμε τώρα, ε, ευχαριστώ πολύ που είσαι έτσι παρέα ε, και γενικώ στο χαιρετισμό μου και στον Νίκο που μας έστειλε το μήνυμα και μας έβαλε το ζήτημα ε, γιατί δεν τίποτα για την ε, Συρία, τι τη γίνεται κτλ. Με αφορμή αυτό το μήνυμα στο email που μας έστειλε ε, ανέφερα και το έτσι, τη γενική εικόνα, γιατί δεν το τόσο καλύτερη εικόνα Ούτε πιο εντελεχή, ούτε ανάλυση μπορεί να κάνουν από την αλήθεια. Θα λέω εικασίε και συνωμοσιολογίε. Ε, λοιπόν, θέλουμε το χαιρετισμό μας και στον Νίκο. Για την αποδόμηση του κυρίαρχου λόγου και τη διάκριση ελεύθερων φωνών και κοινωνικών αγώνων ενάντια στην εξουσία. Να πάμε να διαβάσουμε και μια ενημέρωση που υπάρχει στο blog για την και που έχει να κάνει με την ε, κατάσταση στην Βορανδελική Συρία 14 Οκτωβρίου, δηλαδή η προχθεσινή ενημέρωση. Προφανώς έχουν αλλάξει τα πράγματα μέσα σε δύο μέρες σίγουρα ε, από ε, προχθές. Να θυμίσω κάτι άλλο πριν δώσουμε αυτή την ενημέρωση, ότι σήμερα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, σήμερα ήταν η σημαντική συνέλληψη, η ανοιχτή συνέλληψη που είχε καλήσει το Athens Indy Media, γιατί για εκεί πάμε για βαλωθιά, βλοκλοπληροφόρηση και αντιπληροφόρηση και αντιμήτια, στην οποία πριν καιρό είχαμε διαβάσει και εμεί εδώ από την συγκρινότητα του Radio Tiregime και την εκπομπή αυτή, ότι είχε αναφέρει αν δεν υπάρξει σε αυτό το Κάλεσμα, το ανοιχτό κάλεσμα του Endymedia που είχε καλέσει για σήμερα, 16 Οκτωβρίου. Αν υπάρχει ικανοποιητικό αριθμό συμμετοχή στο εγχείρημα του Endymedia, όχι ικανοποιητικό αριθμό συμμετοχή στην ανοιχτή συνελεύση, αλλά συμμετοχή στη λειτουργία του Endymedia, τότε μάλλον το εγχείρημα του Endymedia πάει για κλείσιμο. Η λειτουργία του πάει για αναστολή. Αν υπάρχει. Τέλο ναι, αν υπάρχει κάποιο νέο αν κάποια κάποιος έχει παρακολουθήσει ε, αυτή τη κουβέντα ε, και είναι κάτι το οποίο μπορεί να υποθεί θα στείλει ένα email στο Radio RadioDream χωρίς να το αναφέρουμε στον αέρα προφανώς εκτός αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να υποθεί, ε, α, αλλά προφανώς θα περιμένουμε την επίσημη ανακοίνηση στην ντουμίνδια ε, αυτά, ελπίζω να εξελίχθηκε καλά η συζήτηση και να μην τίθεται ζήτημα αναστολή λειτουργίας του ίδιμίδια, του ιστορικού αυτού μέσω αντιπληροφόρησης. Πάμε τώρα να δώσουμε έτσι, να διαβάσουμε αυτή την αναφορά που φιλοξενείται στο του αντιβουλεοφόρησης Παλωθιά και σχετίζεται με την κατάσταση στην Βουραϊανωλική Συρία. Υπάρχει και, αν θα μπείτε στη, στο blog του Παλωθιά, μπορείτε να το δείτε και εσείς. Υπάρχει και ένας χάρτης που απεικονίζει τις εμπόλεμε περιοχές στη Βουραϊανωλική Συρία που εξελίσσεται δηλαδή, ε, που οι ένοπλες συγκρούσει. Φασιστών και Κούρδων Κουρδιστών ε, τη Ζοζάβα. Διαβάζουμε λοιπόν. Οι Συριακές Δημοκρατικέ Δυνάμει, SDF και Αυτονομη Διοίκηση πραγματοποίησαν. Είναι 14 Οκτωβρίου η ενημέρωση, έτσι. Πραγματοποίησαν στρατιωτική συμφωνία με τη Συριακή Κυβέρνηση και τη Ρωσία στο πλαίσιο τη συνεχιζόμενη απόρριψη των Αμερικάνικων Δυνάμεων. Σε συνέντευξη με αξιωματούχους τη Αυτονομη Διοίκηση μάθαμε ότι ο Στρατό θα παραταχθεί κατά μήκο των συνόρων από τον Τερίκ μέχρι την Σερεκανιγέ. Η αλλιώ την Ρα Αλαέν και από το Ταλ Αμπεϊάτ μέχρι το Μαντζή Μαμπίζ. Μέχρι το Μαμπίζ. Ο Σιριακό στρατό θα εισέλθει στο Σερ ή στο Τελ Αμπεϊάτ. Ελπίζω να τα λέω σωστά. Και αν δεν τα λέω, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά. Τα θεσμικά όργανα τη αυτόνομη διοίκηση θα παραμείνουν. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίση την πρόθεση να απομακρύνει τι δυνάμει τη Τουρκία από την περιοχή του Αφρίν. Mm, αυτό. η οποία βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή από τις αρχές του 2018. Η ίδια ότι θα επιβληθεί από τη Ρωσία ζώνη απαγόρευσης πτήσεων είναι ψευδής. Ωστόσο, ρωσικά αεροσκάφη ήρθαν σε σύγκρουση για πρώτη φορά πάνω από το MindBiz. My... My... Ναι, Οι ανθρώπινες απώλειες συνεχίζουν να αυξάνονται μετά και από τον βορβοδεσμό μιας αυτοκινητομπής στις 13 Δεκάτου. Η αυτοκινητοπομπή, αυτοκινο, αυτοκινο, στην οποία συμμετείχαν τοπικοί εκπρόσωποι, κοινωνικοί ηγέτες και δημοσιογράφοι από όλη τη βόρεια και ανατολική Συρία, κατευθύνονταν στο Σερέ Κανιέ για να διαμαρτυρηθούν και να καταγράψουν την εισβολή. Υπάρχουν 12 νεκροί συμπεριλαμβανομένων αρκετών τοπικών δημοσιογράφων και τουλάχιστον 73 ε, τραυματίες. someone else that I find myself I find myself it's only when I lose myself with someone Αρχίζουμε την ενημέρωση. «Σερ Κανιέ. Έντονε μάχε διεξάγονται στα περίχωρα του Σερ Κανιέ. Η ομάδα μας στο έδαφος λέει, σήμερα το πρωί δεν υπήρξαν βοητικές επιθέσεις στον Σερ Κανιέ. στι 4 το πρωί, σήμερα το πρωί, 4 ομάδες μαχητών που στηρίζουν τις τουρκικές δυνάμεις επιτέθηκαν από τα σύνορα. Οι ομάδες αυτές εμποδίζουν τον δρόμο προς την Ανατολή και βρίσκονται μέσα στην περιοχή Σιναή, βιομηχανική περιοχή». Μάχε διεξάγονται στο βόρειο τμήμα τη πόλη. Ο δρόμο προς την πόλη Τελ Αμπαϊάτ, δυτικά, είναι επίσης κλειστό. Οι τρει κύριοι δρόμοι που συνδέουν το Σε, ε, Σερε Κανιγέ με άλλε πόλει τη βόρεια και ανατολική Συρία έχουν γίνει στόχοι από τουρκικέ αεροπορικέ επιδρομέ. Οι πιο σοβαρέ συγκρούσει συμβαίνουν στην είσοδο τη πόλη στον δρόμο για το Γκάμισλο ή αλλιώ Γκάμισλο, οι επιθέσεις των τεσσάρων αυτών ομάδων έχουν αποθηθεί. Το πρωί το ΣΕΡΕ Κανγέ ήταν σχεδόν στα χέρια του SDF, του Συριακού Δημοκρατικού Στατού δηλαδή. Έντονες συγκρούσεις διεξάγονται στο χωριό Τελ Χελεφ στα δυτικά του ΣΕΡΕ Κανγέ. Σε μια προσπάθεια να αποκόψουν τον τελευταίο δρόμο από και προς το ΣΕΡΕ Κανηγέ, οι ομάδες τσιχαντιστών που, που στηρίζονται από τις τουρκικέ δυνάμεις επιτέθηκαν στο χωριό Μαναχίρ, 20 χιλιόμετρα από το Τέλ Ταμέρ, μεταξύ του Σερέ και του Τέλ Ταμέρ. Περίπου 300 πολίτες, κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό. Υπήρχαν έντονες συγκρούσεις μεταξύ των συμμαχικών τουρκικών δυνάμεων και του SDF. Η θέση αυτή επίσης θέτησε εκείνο το τελευταίο ιατρικό σημείο στην περιοχή που έχει η Κουρτική κόκκινη Μισέλινος, στο Τέλ ταμέρ. Από την ομάδα μας το έδαφος είναι το ακόλουθο μήνυμα. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι μια τουρκική αεροπορική επιδρομή έπληξε το χωριό Μαναχή κοντά στο Τέλ Ταμέρ. Ο SDF κατάφερε να νικήσει τις σωστικές δυνάμεις στο χωριό Αλάς, το οποίο βρίσκεται 20 με 25 χιλιόμετρα μακριά από το Τέλ Ταμέρ. Ε, υπάρχει και άλλη ενημέρωση Δεν θέλω να κουράζω Θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα Που έχει να κάνει με το ISIS Και θα κόψουμε το, το διάβασμα γιατί είναι και λίγο κουραστικό Τώρα το κατα, κατα, καταλαβαίνω Λοιπόν όσον αυτό το ISIS λέει το, το κείμενο Υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμειων ασφαλείας του SDF και των τσι, συγχανιστών Του Ισλαμικού κράτους Εντός του καταπλησμού του ΙΙΣΙΣΑ που ξεκίνησε να μεταφέρει τα αλλού. Η πληροφορία πέρασε μέσω κρατούμενων γυναικών και η απόδραση ξεκίνησε. Η μαζική απόδραση τσιχαντιστικών οικογενειών την 13η του Οκτώβρη επιβεβαιώνεται. Η παρουσία κρυφών πυρήνων του Άισις αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για το πληθυσμό. Η SDF προέβησαν σε συλήψεις ενός κρυφού πυρήνα δυτικά του Διρμπέ έχει και άλλη ενημέρωση, αλλά δεν θα τη διαβάσουμε, γιατί δεν νομίζω ότι είμαι και το μεγαλύτερο ταλέντο στην ανάγνωση κειμένων, ένα αυτόν δεύτερον, ε, μπορείτε να μπείτε στην παλωτιά κιόλας όλα να τη διαβάσετε, πλή, την πλήρη ενημέρωση από το κείμενο με τίτλο ε, «Αναφορά σχετικά με την κατάσταση στη Βουριανατολική Συρία 14-10» και είπαμε πως έχει ένα χάρτη που δείχνει ε, με λεπτομέρειε που εξελούνται στις σύγκρουσες. να δείτε γιατί φασιστό κόσμο μιλάμε και στις κατόψυχους ανθρώπους. Ε, στο κέντρο υποδοχής και θεαυτοποίησης, στο στη ΒΙΑΛ, στη ΧΙΟ, έχουν ε, κατασκηνώσει άνθρωποι εξαθλιωμένοι, μετανάστες-μετανάστριες, γύρω-γύρω από το κέντρο υποδοχής προφανώς, ή Κοντά στο κέντρο επιδοχή προφανώ δεν ξέρω για πιο λόγο, δεν ξέρω να κάνω μια υπόθεση μόνο ότι ίσω φοβούνται οι οικογένειε να μείνουν μέσα για λόγω του αυξημένου αριθμού των ανθρώπων ε, δεν ξέρω. Έχουμε αυτά που έχουν ακούσει και τι φωτιέ και τι συγκρούσει. Δεν ξέρω γιατί αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, βεβαίω είναι αυτό το θέμα που μένουν μέσα στα χώματα κάτω από τι αγγελίε με αυτέ τι καιρικέ συνθήκε και τι κάνουν τα καθήκια σου, ξέρω εγώ. Οι ιδιοκτήτες των χωραφιών άρχισαν να σκάβουν τα χωράφια τους με τραχτέρ για να φύγουν οι μετανάστερες από εκεί. Ε, εσύ δεν το κάνεις αυτό ούτε σε σκυλιά δεν το κάνεις αυτό, ούτε σε αγριογούρνα που μπορεί να έχει ας πούμε φωλιά μέσα στο δάσος δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι όταν είχαν πιάσει φωτιές στοιχείο, εγώ είχα, πριν από δύο χρόνια, που είχαν καλεί τρομερές εκτάσεις, εντάξει, είχα... είχα πει, να σας πω, καλά να πάθετε. Γιατί, σε αυτό το σκατό νησό, δεν είναι ένας, δύο, τρεις, φασίστες, ζατσιστές. Είναι το μεγάλο ποσοστό αυτού του νησιού, που, που δεν, δεν, δεν τους στέλνουν. Μεγάλο ποστό. είναι Πολύ λίγος κόσμος που είναι αλληλεγγύος και φοβάται να είναι και αλληλεγγύος. Είναι τρομερή η τρομοκρατία που ασκείται από τους κατόψυχου που μένουν σε αυτό την νησιά. Σκάψανε τα χωράφια τους να μην μένουν οι άνθρωποι έτσι. Και πού να μένουν; σε, Λες και δεν <laughs> μένουν σε κανένα ξενοδοχείο ή σε κανένα σπίτι. Σκάψανε τα χρόνια να μην μένουν στο χώμα. Να μην μένουν στη σκηνή. Να βάλουν σκηνή. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αλλά ο καιρός... έχει γυρίσματα, ξέρετε. Έχει γυρίσματα. Πραγματικά ο καιρός έχει γυρίσματα και κάποια στιγμή... δεν το εύχομαι αυτό, αλλά ίσως μάλλον κάποια στιγμή. Δεν το εύχομαι καθόλου αυτό. Αληθινά να το λέω, δεν το εύχομαι. Γιατί θα είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Για όλο τον κόσμο. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή ο φασίστας Ερντογκάν να πράξει ακριβώς ό,τι πράττει στην βορειοανατολική Συριά και τα πρώτα νησιά τα οποία θα δεχτούν αυτή την πίεση και την επίθεση θα είναι η Λέσβος, θα είναι η Χίος, θα είναι η Σάμος και όλοι αυτοί, όλοι αυτοί οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν τώρα θα είναι οι πρώτοι, εγώ πιστεύω θα είναι οι πρώτοι που θα προσπαθήσουν να φύγουν με κάθε τρόπο, οι πρώτοι. Ε... Αν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν ε, στα κάμπ, είτε κλειστά είτε ανοιχτά όπως τα έχουν ονομάσει, είτε οπουδήποτε αλλού, είτε δηλαδή κρατούμενοι επειδή δεν δικαιούνται άσυλο, είτε μένουν στα ανοιχτά υποτιθέμενα πούμε, κέντρα φιλοξενία και τέτοια, αν δεν ερχόντουσαν από. Τέλος πάντων, αν δεν είχαν αυτά τα βιώματα και δεν τρέχανε να γλιτώσουν από βοβαρδισμού, εγώ είμαι σίγουρη ότι θα πολεμούσαν κιόλα. Αλλά αυτό είναι μια εικασία, η οποία ακούει, ακουμπάει τα, σύντα, τα όρια τη επιστημονική φαντασίες, γιατί προφανώς ε, θα φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι ε, θα προσπαθούν να γλιτώσουν ναι, γιατί έκαναν τόσα μίλια μακριά χιλιόμετρα περπάτημα για να μπορούσαν να γλιτώσουν νομίζω ότι δεν θα θέλανε να έχουν πάλι τις μπόμπες πάνω του του και ένα παράδειγμα είναι ότι εμείς ε, με τη σύντροφό μου, κάποια στιγμή φιλοξενήσαμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, μια οικογένεια πριν με το καλό, πάει η Γερμανία, και ήταν πολύ μεγάλη χαρά που πήγε η Γερμανία. Τέλο πάντων, ε, μια μέρα ήταν τέτοιε μέρε πριν φύγουν. Ε, Οκτώβριο, που κάνε οι στρατόκαυλοι δοκιμαστικέ πτήσει ε, πάνω από τα κεφάλια μα για την παρέλαση τη 28η Οκτωβρίου. Όπως καταλαβαίνετε, όταν πέρασε ένα μαχητικό και μετά ένα ελικόπτερο ε, πολεμικό ε, πάνω από το σπίτι, τα παιδιά κλέγανε ασταμάτητα όλη την ημέρα και όλο το βράδυ. Καταλαβαίνετε. Οπότε πιθα, το πιο πιθανό, το πιο φυσικό είναι αυτοί οι άνθρωποι σε μια τέτοια εξέλιξη επίθεσης ε, του αστικού τουρκικού κράτου ε, στην Ελλάδα. Ε, ε, ναι, ήθελα να πω τώρα γι' αυτό, αλλά τέλο πάντων οι άνθρωποι να προσπαθήσουν να σωθούν είναι πολύ απλό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι όλοι οι 100 ψυχοί ρατσιστέ θα είναι οι πρώτοι που θα πηδήξουν στη θάλασσα να γλιτώσουν. Ακούτε την εκπομπή Κουβέντε στη Γιάφκα με το Τζιμ Φράγμα στο ράδιο The Regime, στη ραδιοφωνική συχνά του ράδι The Regime. 10 με 12 κάθε βράδυ μόλις έρθει το τέλος της εκπομπής της Αποψινής θα παίξει αμέσως μετά σε επανάληψη η εκπομπή αυτή που ακούτε τώρα για ό,τι θέλετε θέλετε το μήνυμά σας ε, στο Radio The Regime στο website στη σελίδα επικοινωνία. ή αν θέλετε μπορείτε να μας καλέσετε εμένα δηλαδή υπάρχει κανένα άλλος εδώ ε, στο Wire στο nickname του, ε, της εκπομπής καλή ε, κουβέντα στην ΓΙΑΦΚΑ είναι το nickname και θα τα πούμε στον αέρα, αν το επιθυμείτε να τα πούμε στον αέρα κάποια στιγμή θα τα πούμε στον αέρα is... Αχ ah, τι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ δεν θα πω το όνομα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που μου είπες ότι είναι 26 Ευχαριστώ πολύ, πραγματικά, γιατί νομίζω ότι είναι 16 και να ζητήσω ένα συγγνώμη για την <laughs> ακούσια παραπληροφόρηση που έκανα. Ε, το είχα μπερδέψει λίγο. Είναι αυτά με τα νόματα και τις υπερομηνίες λιγάκι. Είμαστε λίγο ε, δύσκολα. Τα έχουμε. Λοιπόν, 26 δεκάτου είναι η ανοιχτή απολογιστική του Athens in Media. Όχι σήμερα. Οκ. Okay. Thanks. Ξέρω, αν, αν δεν ξέρω πραγματικά, νομίζω ότι ε, μπορεί να παίζουν και κάποια όρια καμιά φορά δηλαδή έστω έτσι για να έχεις ένα διπλωματικό προφίλ, ας μην ξέρω εγώ έτσι κάπως να στέκεται στο διεθνή χώρο όταν είσαι εξουσιαστής πολιτικός προσπαθείς έτσι να έχεις ένα, δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτά που κάνει ο, ο, το φασιστό κα, κασίκι που ακούγεις στη λέξη Τραμπ, το όνομα στην Εμένα με εκπλήσει παιδί μου, με εκπλήσει. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω, μπορείς να βρεμμένεις από ένα φασίστα, αλλά μου φαίνεται ότι αυτός πρέπει να ξεπερνάει στο θράσος, στο φασιστικό θράσος στην δεν μπορώ να βρω τις λέξεις, μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω να βρω τις λέξεις. Και τον Πολσονάρο της Βρασιλείας που έχει πει τάχη. Τα μυρια. μοίρια, ας τον Αμαζόνιο τον, με τον ε, κάψαν οι αλληλέγγυες και οι αλληλέγγυοι του αυτόκτονες και οι μικιώ, ας πούμε. Είναι φοβερό. Τι, γιατί το λέω αυτό. Μόλις τώρα, δε, δεν το λες αυτό, ειλικρινά δεν το λες αυτό που είπε ο τύπος. Να το διαβάσω, να το διαβάσω από ένα καθεστοντικό γιατί νομίζω ότι είναι φοβερό. Ε, η είδηση είναι ανεβασμένη στις 10.30 πριν από μία ώρα Okay. και λέει το εξή: Το ΠΚΚ το οποίο είναι ο Τραμπ τα λέει αυτά, έτσι δεν τα λέει Ορτογάνο, ο Αρτογάν, ο λέει. Το ΠΚΚ λοιπόν, το οποίο είναι κομμάτι των Κούρδων όπω γνωρίζετε, δεν το ξέρει Είναι το κομμάτι των το Κούρδων του ΠΚΚ. Λοιπόν, το οποίο είναι κομμάτι των Κούρδων όπω γνωρίζετε, είναι πιθανότητα χειρότερο σε όρου τρομοκρατία και μια μεγάλη τρομοκρατία απειλή με πολλού τρόπου από το Άισι. Σαν λέω, το ΠΚΚ κατά το, το Trump είναι χειρότερο χειρότερο τρομοκρατική οργάνωση έτσι ε, τρομοκρατική οργάνωση ε, τι λέει πλέον τρομοκρατική οργάνωση δηλαδή ο Ορτογάν και η Τουρκία πρέπει να κάνουν φοβερές ας από το λέει αυτό Είναι χειρότερο λοιπόν και μεγαλύτερη τρομοκρατική απειλή με πολλούς τρόπους από το ISIS ε, Εντάξει, είναι φοβερό πραγματικά δηλαδή Εμένα κάποια στιγμή με εκπλήσει, ας πούμε, αυτό το πράγμα που συμβαίνει, με το μαλάκα, ας πούμε. I want somebody to share, share the rest of my life, share my Λοιπόν, θα σας βάλω για ύπνο σε λίγο, ε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μουσική και ίσως ε, να την βάλουμε λίγο διαφορετικά, να βάλουμε λίγο με ξένο στίχο παρόμοια αλλά λίγο διαφορετικό στυλ γιατί νομίζω ότι είναι ακόμα νωρίς για ύπνο. Δέκα και μισή που κοιμάται πια κοιμάται. Μόνο όσες και όσοι δουλεύουν στις 6 το πρωί. Πετάσει μισή ώρα πριν από τι τις 12, είμαστε από τις 10 παρέα και τα λέμε εδώ, σας τα λέω και λίγα μου λέτε να πω την αλήθεια Είναι ο Jim φράγμα κοντά σας ή Jim Φραγμίδη, Θα είμαστε μέχρι 12 η ώρα, περιμένω και τα δικά σας ζητήματα άμα θέλουν να τα βάλουμε με email ή να τα πούμε στον αέρα η τέλο για τρόπο θέλετε, είτε με σχόλια στο social media ή όπω θέλετε, ε, πάμε να το χαλαρώσουμε λίγο. Αν και ποτέ δεν γίνεται, όσον αφορά τι πολιτικέ κουβέντε, και να περάσουμε σε κάτι πιο χαλαρό γενικότερα. Ε, αν, αν και όλο και κάτι θα σκάει στο κεφάλι, και θα βλέπω και θα σα το λέω. Παρέα είναι αυτή. Ε, θα την κρατήσουμε μέχρι, είπαμε, της 12.00, για να ακούμε λίγο μουσικούλα και θα πούμε σε λίγο. πως εξέλιξε αυτή την ώρα. Βρίσκεται μια μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα μεγάλη όσον αφορά διάρκεια και κόσμο, έτσι. Ε, συναυλία στήριξη στο ΚΕΘΕΑ, δεν τη διαφημίζω, δεν σας λεωποιέται, απλά σας το λέω σαν ένα κομμάτι που συμβαίνει τώρα. Ε, στήριξη στην πολιτική ανεξαρτησία ε, του ΚΕΘΕΑ. Είναι γνωστό ότι υπήξε, υπάρχει ε, καταένδυση της τωρινή διαχείρισης τη εξουσίας ε, για να ελέγξουν το ΚΕΘΕΑ μετά από 37 χρόνια που λειτουργεί ο οργανισμός Έτσι λοιπόν, ε, θέλει να, χειρα... να... να ελέγξει ναι, το κέντρο θεραπεία εξαρτημένων ατόμων που λέει Το ΚΕΘΕΑ μετά από μια πολύ μεγάλη πορεία που είχε η ανεξάρτητη πορεία τόσα χρόνια, όπω είπαμε. Θεωρούν αρκετοί αρκετέ επιτυχημένο το μοντέλο αυτό. Να διαβάσουμε και δύο λόγια που λένε άτομα από το ΚΕΘΕΑ. Εδώ και 37 χρόνια, λοιπόν, γράφουν σε ένα κείμενό του λειτουργεί ο οργανισμό. Το Συμβούλιο εκλέγεται από μέλη τη θεραπευτική κοινότητα, τα συμβούλια Αγωνίων και του Εργαζομένου κάθε δύο χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται η αυτονομία, ο με βάση κάθε περιοχή εξάρτηση, η αυτοδιαχείριση των θεραπευτικών κοινοτήτων. Το επιτυχημένο αυτό μοντέλο έχει αναγνωριστεί διεθνώ και άλλωστε το ΚΕΘΕΑ αποτελεί σύμβουλο οργανισμού του ΟΕΕ και συμμετέχει σε όλα τα διεθνή Όργανα, να αλλάξει η δομή του, χάνει την υποστασή του και θα σταματήσει πια να είναι ένας από τους 8 επιλεγμένους συμβούλους του ΟΗΕ, ε, λέει μέλος του και να πούμε το κάτω θέλει να διαχειριστεί το ίδιο το ΚΣΕΑ σταματώντας την, το δικαίωμα στην δωρεάν στην εθελοντική και, στη, και επιβάλλοντας σταματώντας δωρεάν, στην δωρεάν θερπευτική αγωγή στην εθελοντική υποστήριξη και <coughs> τη στεγνή απεξάρτηση έχουν γίνει διάφορες κινήσεις διαμαρτυρών από τα μέλη των θεραπευτικών κοινοτήτων συγγενείς και φίλοι των εργαζόμενων του ΚΘΕΑ. και θεά και αυτή την ώρα γίνεται ε, μια μεγάλη συναυλία συμπαράστασης ε, στο Σύνταγμα ε, διάφοροι γνωστοί εκεί τραγουδούνε ανάμεσα τους και ο yeah. Δημήτρης Μητσοτάκης στον τελέχεια yeah. Πάξορ Μάνα. Ωραία yeah. Ά, is, uh, Last Drive yeah. Αν ήσαστε από εκεί κοτάκι περνάτε Σα έρχεται για λίγο, ξέρω εγώ. Να λίγο αυτές τις ωραίες μουσικούλες ε, να παίξουν ε, Ακούμε τους Agave, Agave Inc και το Stairway to Earth Είναι πολύ ωραίες ε, μουσικές είναι, Να σας πω όλα αν θέλετε να κατεβάσετε, είναι μια μουσική συλλογή Συλλογή είναι ε, Δεν θα ήθελα να πω το όνομα, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημα Αλλά ίσως εμένα μου έχει λίγο άσχημα Αλλά τέλος πάντων ε, θα το πω είναι Λέγεται One Nation ε, Και προφανώς αφορά ρε παιδί μου πούμε, Ότι είμαστε όλοι ο σωποπλαντήτης Ένα έθνος αλλά Και πάλι δεν μου αρέσει αυτή η έφραση. Anyway είναι το One Nation και Έχει δύο volume και αυτό είναι το volume 2 Παραγωγής του 2006 Μέσα από εκεί Μέσα από το One Nation Volume 2 ε, Ακούμε τη συλλογή αυτή που έχει Πάρα πολύ ωραίες μουσικές Και έχει το επόμενο κομμάτι που ε, το έχει δημιουργήσει ο Σεραφείμ Τσοτσόνης ή Τσοτσόνης αν το λέω σωστά ε, ζητάω στο κοινόμοια ε, καταπολικά όπως πάντα κάνω τέλος πάντων είναι το, το VIP area το οποίο ναι, είναι ένα πολύ ωραίο αισθητικό ε, κομμάτι να Ας αφήσουμε λίγο τη μουσική να μας πάει προς το τέλος εκτός και αν θέλει να πούμε κάτι άλλο μπορούμε να το πούμε τα μηνύματά σας εδώ είμαι για να τα πούμε, αν θέλετε να σχολιάσουμε στον αέρα ή ακόμα και να μιλήσουμε, ακόμα έχετε καιρό με το while στον αέρα. Είναι το Jim Fragma ε, στην εκπομπή «Κουβέντες στη Γιάφκα». Κάθε βράδυ εδώ σας κρατάει παρέα και κράτατε κι εσείς σε εκείνον, σε μένα δηλαδή, παρέα. Ωραία ήτανε μετά μέσα στον παρεούλη, να σας, να σας πω την αλήθεια, ήταν ωραία. Έτσι, οι πρώτε ώρε τη επόμενη μέρα είναι πάντα. Έτσι έχουν μια γλυκιά δυσκολία, ίσως έχουν και μια. όχι γλυκιά δυσκολία γλυκή δυσκολία, αλλά ήταν ωραίε οι δύο πρώτε ώρες, ε, ώρες της πρώτε δύο ώρε τη επόμενη μέρα, ωστόσο, δεν μπορούσαμε να το κρατήσουμε αυτό ε, για διάφορου λόγου. Αυτό το μουσικό κομμάτι ε, θα ήθελα με χαρά, με χαρά να το, ε, το, το βάζω να το ακούσετε όλες και όλοι, ε, πραγματικά έτσι μέσα την καρδιά μου, με χαρά είναι ένα πάρα πολύ ταξιδιάρικο κομμάτι, θα αφήνω να το ακούσετε. Like Nice Fucking myself in a limousine It's so bright Πάμε να περάσουμε σε ένα άλλο εντελώ τελευταίο δεκαλεπτό. Να πούμε και κάτι έτσι, ίσω λίγο πρακτικά λειτουργικό, χρήσιμο, ίσως να, ίσως να το κάνουμε αυτό. Να το κάνω δηλαδή εγώ. Ε, αυτό ο πληθυντικό επέδειξε. Μόνο εγώ είμαι στο υποτιθέμενο στούντιο. Φοβερό. Λοιπόν, ίσω να το κάνουμε προ το τέλο τη εκπομπή, α πούμε, έτσι να είναι λίγο χρήσιμο, να βάζουμε κάποια πρακτικά πράγματα να λέμε. Προ τον κόσμο, δηλαδή, που ακούτε κτλ. Τι σημαίνει αυτό για να μην τα μπερδεύουμε λίγο λοιπόν, τα πράγματα. Μπορείτε, αν έχετε ένα λαπτόπ ε, ή ένα desktop, τώρα μιλάμε για τεχνολογικά, μπορείτε, ε, αν έχετε μικρή μνήμη και δεν μπορείτε, είτε δεν έχετε λεφτά, είτε δεν ξέρετε, είτε ο, για οποιοδήποτε λόγο να, να αυξήσετε τη μνήμη, και σέρνει το λάπτοπ, σέρνε. δηλαδή πατάτε ένα κουμπί και ανοίγει ένα παράθυρο oh, oh, μετά από ένα λεπτό και αν και είναι εκνευριστικό φοβερό και να θες να κάνεις και δουλειά υπάρχει λοιπόν τρόπος αυτό να το διορθώσετε αρκεί να έχετε κάπου ένα σκληρό δίσκο USB κάπου, κάπου, να είναι, και, να είναι ας πούμε ξέρω, 50GB, μια χαρά είναι παλιό, ένα σκληρό USB δηλαδή σκληρό δίσκο εξωτερικό, έτσι, να μπαίνετε με USB. Τι μπορεί να κάνετε αυτό, το σκληρό εξωτερικό δίσκο που συνδέεται με USB, ας πούμε, στο λάπτοπ ή στο βάλιο uh, desktop, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν ένα χώρο έξτρα μνήμης. Δεν θα σας πω τι περισσότερο, μπορείτε να ψάξετε μέσα στο διαδίκτυο ε, άμα βάλετε τη λέξη USB hard disk ένα αυτό και επιπλέον μίμη το άλλο συστηντικό πως να το κάνουμε πως να το κάνουμε πως να κάνουμε να το πω διαφορετικά να το πω διαφορικά γιατί θα πρετευτεί αν βάλετε αυτό που σας πω εγώ και που βρήκα τη λύση έτσι ε, στο ψαχτηρί πως να το βάλετε πως να κάνουμε έναν εξωτερικό δίσκο USB RAM Memory αν το βάλετε έτσι θα σας βγάλει 2-3 άθρατα που είναι πάρα πολύ καροτοπιστικά. Δύο-τρία πράγματα σας γράφουν πάρα πάρα πάρα πολύ εύκολα τα ακολουθείτε και μόλις κάνετε αυτό που σας πει το άνθρο δύο τρία άνθρωποι που λένε το ίδιο πράγμα σχεδόν ε, και κάνετε την επανεκκίνηση τότε λέτε πως ε, θα νομίζει πως έχετε αλλάξει υπολογιστή δηλαδή το, τα παράθυρα θα ανοίγουν πολύ πιο γρήγορα. Δεν θα σα πάνε τα νεύρα, δεν θα κολλάνε τα προγράμματα. Είναι πραγματικά ένα τρικάκι το οποίο είναι τόσο τόσο σημαντικό για ανθρώπου που δουλεύουν με υπολογιστή και δεν κάνουν άλλα. Θέλουν να γράψουν κάτι στο Word, ξέρουν να εξέλθουν email, έχουν δουλειά και του έχει αρχίσει να φορτώνει η μνήμη. Να μην... Αυτό είναι ένα πολύ καλό τρικάκι. Σα το λέω έτσι να το, να το ψάξετε λίγο. Είναι πολύ βοηθητικό. Είναι μια πολύ ενδιαφέροντη συζήτηση που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο των κοινωνικών μέσων της διαδικτύωσης <χι> η οποία μακάρι να μπορούσε να γίνει με πολλού ανθρώπου και, και δημόσια αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν, μάλλον δεν μπορούν να γίνουν όλα τα πράγματα δημόσια anyway Φτάνουμε κοντά στο τέλος της εκπομπής, <χι> λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία σήμερα γιατί είχαμε και κουβέντες ας πούμε λίγο <χι> με... <χι> <χι> off the air, <χι> είχαμε τελικά μηνύματα ε, θέλω σε αυτή τη φάση να στείλω ένα χαιρετισμό στη συντρόψη από τον Άλυμο που μου έστειλε μια πληροφορία. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Ηταν μια πληροφορία. Ε, και ένα χαιρετισμό στο φίλο μου τον Χρήστο που ακούει τώρα και με ενημέρωσε από Κορδαλό. Ε, ήταν μια πολύ έτσι ωραία βραδιά, ένα πολύ ωραίο διώρο Με ένα ωραίο μονοπρακτοδικό μου πάλι για ακόμα μια φορά. Θα ελπίζω κάποια στιγμή ότι αυτό θα αλλάξει στο μέλλον. Ε, σε λίγο θα έρθω εδώ στο μικρόφωνο για να σας πω το καλή νύχτα και μετά μόλις κλείσουμε την εκπομπή θα παίξει κατευθείαν σε επανάληψη ή το διόρα αυτό το απόψινό. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της απόψινής ε, εκπομπής Φτάσαμε στο τέλος ακόμα μια εκπομπή ε, Κουβέντες στη Γιάβκα Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο τον πολύ, το φοβερό <σοβερό> το πάρα πολλό κόσμο ε, όλους τους ανθρώπους που έτσι ήμασταν παρέα και είπαμε μια-δύο κουβέντες ε, Θέλω να ευχηθώ για όσες και όσοι συνεχίσουν ε, τη βραδιά να είναι μια δυο κουβεντες θελω να ευχηθω για οσες και όσου συνεχισουν τη βραδια να ειναι μια μορφή βραδιά, μια βραδια τέλο πάντων όπως τι θέλετε να είναι, είτε ήρεμη είτε δυνατή, είτε έντονη, είτε όπως τι θέλετε. Εύχομαι να έχετε ένα καλό ξημέρμα και κυρίως όταν ξυπνήσετε, εύχομαι όταν ανοίξετε τα μάτια σας να δείτε αυτόν ή αυτήν που ακριβώς θα θέλετε να δείτε όταν ανοίγετε τα μάτια σας τα πρωινά. Σας εύχομαι, σας στέλνω πολλά φιλιά, Έχω μια πολύ μεγάλη καλή νύχτα και θα τα πούμε αύριο Πάλι την ίδια ώρα εκτός του, να είστε δυνατέ, ελπίζω και δυνατής ότι σας παρουσιαστεί ε, στην Ευρίαννη μέρα, που ελπίζω να μην, μην παρουσιαστεί τίποτα που να χρειαστεί να είστε δυνατές δυνατοί. Πολλά φιλιά, λοιπόν. Καλό βράδυ. ελεύθερων φωνών και κοινωνικών αγώνων ενάντια στην εξουσία.